Όλοι να είμαστε καλά, γιατί μην το θυμόμαστε. Oh, δεν θα το θυμόμαστε Ο έτσι καλώς. Μάνα... Για κάτι καλό σίγουρα να... δεν θα το θυμόμαστε. Ναι, καλά. Να σου πω, πέντε του μήνα δεν είχατε πει ότι θα γυρινάζεται. Είδες, είδες. Άλλοι να συνεπείς, εμείς, τσάκ. Ναι, αλλά εγώ ξέσατε, δεν έχασα. Δεν... Κατατήγη σήμερα, άνισα το ραδιοκόνο. Δεν έχει και τίποτα, εντάξει. Θέλω να σου πω και εγώ μαλακή. Στα <σίλυν> καλά ξεκινάνε <σίλυν> από 5 του μήνα. Το λέω, spoiler. Καλά, εντάξει. <σίλυν> Μα βάλουν του φασίστε όλοι σε εκεί, κούλη, άδωνοι. Ναι, σκλώσμα, για να ισιώσετε, μωρέ, λίγο να, να έρθει smooth transition. Σιγά-σιγά από τα προηγούμενα <σίλυν> που <σίλυν> ακούγατε, να έρθείτε λίγο ομαλάσε μας. Ναι, ακούγαμε το πώ τον τον άλλο στο φασίσο γάλα, αλλά τον αφιάρε. Εδώ Είς... είναι αφιάστα, το ξέρετε. Κανένα άλλο. Τι καλό ήρθατε. Και τον ανταμείβη και ο κόσμο από ό,τι βλέπω.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 Να σου πω κάτι άλλο. Θα μπορούσα να πει, α είναι βαριά εμάς. και τα τυριά που τον σκεπάζουν, τι πιτσαχάτ. <laughs> το διάβασα κι αυτό, ναι. Τι το διάβασε, <laughs> μόλι <laughs> το άκουσε. Εγώ το είπα, τι το διάβασα. <laughs> <laughs> το είχα διαβάσει και στο Facebook. Αμπά. <laughs> το ίδιο ακριβώ. <laughs> να σου πω. Ε, ωραία, τότε α είναι βαριά τα ζαμπών που θα τον σκεπάζουν <laughs> και <laughs> τα μπεπερόνι. Άιστα διάλογο. Όλοι αυτοί που μα λέγανε πουτινάκια, λοιπόν, έτσι, να δούνε τον εαυτό του τον καθρέφτη σήμερα που λυπούται για το θάνατο αυτού του καθάρματο μαζί με τον Πούτιν. Δίπλα-δίπλα λυπούται. Μα για αυτού δεν ήταν κάθαρμα, για ήταν ο άνθρωπο που έφερε την ειρήνη στην Ευρώπη. Ακριβώς. Ήταν λοιπόν συνοδοιπόρος και ομοειδεάτης τους, ίδιο κάθαρμα με αυτού, ίδιο κάθαρμα με τον Πούτιν. Αυτοί λοιπόν που λυπούνται σήμερα για το θάνατο αυτού του καθάρματος, αυτή είναι τα γνήσια Πουτινάκια. Για να μην πω πουτανάκια. Καλά λοιπόν. έκανες, γιατί δεν το, το σκεφτήκαμε. Θα...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 Thank <laughs> you.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 Καλά. Δεν θέλω απεσιοδοξίες. Και εγώ δεν θέλω να είμαι απεσιοδοξη. Αλλά μου έρχεται γιατί έχω και μια ηλικία μεγάλη και έλεγα Α, αυτές τις εκλογέ κάποιος θα τρακουνήσει το κεφάλι πόσο του. Πόσο μεγάλη ηλικία νέα μπάμπο. Για πες πόσο. Ε, για νέα οπωσδήποτε. 71 είμαι. Α καλέ σιγά η άλλη σε έχει για, για κολλατσιό τώρα. Εντάξει έλα. Okay. Λοιπόν, λοιπόν να είστε καλά γόρι μου. Ε, για για, για. για.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 Τι κοινό έχουν, τι κοινό έχουνε, τα κανάλια. Πέρα από αυτά. Αχ. Τι κοινό σημερινό, είναι τη επικαιρότητα. Τα κανάλια είναι. Αλλά τι, τι, τι κοινό έχουν. Λένε όλοι για τον Κορμπατσόφ. Ζεγαρμπατσόβα! Το Ζεγαρμπατσόβα! Ζεγαρμπατσόβα! Αυτό ναι. Και αυτό δείχνει κάτι και για το δικό του το ποιόν και για το ποιόν του Κορμπατσόφ. Το ποιόν του Κορμπατσόφ το ξέραμε, μην αμφώνεσαι. Όχι ότι το, το δικό του αλλά... το ξέραμε και το δικό του το ξέραμε και ξέραμε τι <laughs> θα κλάψουν για τον Κορμπατσόφ. Ναι, είναι ένα στοιχείο όμω, ένα ακόμα στοιχείο. Ναι, ισχύει. Μαύρε θε. Καλά, να με δει σοκολάτα. come a che posso Έβαλε και αυτό το λαδάκι που έχει βγει από το κομπέλιο. Κόπερτον, τέτοιο κόπερν, καρότο. Κόπερτον, πού, Είμαι να με δει, τι να σου πω, λιγουρευτό σαν σεράνο. Είσαι έτοιμο για τη γάνη, eh. Βάζει στο κράτο το τη γάνη, κοινέζικη συνταγή. Λαδωμένο, λαδωμένο, λέει. Λαδωμένο, έτοιμο. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, μα άνερι Πανέ, πανέ.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 Παραπολιτικά παρακαλώ. Ναι, ναι. Έπονε να κάνω ένα σχόλιο. Είναι... Ω, Ω, βεβαίως, το ακούω. Επειδή είναι κομμένε κλπ. ώρα περίπου για τα... Είτε, που θα πρώτο έτους Και λέει αλληλεγγύ. Αλληλεγγύ. Αυτό το πρέπει να και παιδιά. και για να μην Short, σώστ, δηλαδή σαν ε, ταινία α, ταινία α, Αλλά αυτό που μα έχουν ζαλεί στα όμπαλα αλληλεγγύη, αλληλεγγύη. Το έχουν πει 200 φορέ. Για έναν βλάκα που δεν ξέρει, εντάξει. Ένα που ξέρω οικονομικά κλπ. Που... Απλά επειδή υπάρχουν πολλοί βλάκε που δεν ξέρουν, πιάνει. Ακόμα το μήνα. Τι να κάνω εγώ αυτή έχουν ανέβει τα πάντα του Από το 12 κοπί κάνει μισθήκη στην είναι καλέ, που τι λέω το Να μην παίρνει κανένα τίποτα, αλλά να διαφημίζεται από τα πετσομένα κανάλια του ότι δίνουν τα Ναι, αυτό λέω εδώ. Είναι για ντροπή. Αστροπία, δηλαδή. Γιατί ξέρω οικονομικά. Έχει ανέβει ζωή από το 12 μέχρι το 22. Αγαπητέ, με την ντροπή έχουν τσακωθεί αυτοί. Δεν του νοιάζει. Τέλο πάντων, εντάξει, και έτσι αυτό θα του να κάνω. Να ακούγεται στον κόσμο, δηλαδή. Να μετροπία σου. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, μα δουλεύουν όλοι σα. Καλά, Απίστευτο, πέρα. ναι, και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Του είχα yeah. δηλαδή για έντιμου, συνεπεί και αξιοπρεπεί. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Γιατί μα έχουν ζαλίσει, δεν κάνει την ελληνική. Ξέρω προσωπικά για μένα είναι 3,69 το μήνα. Αλλά τι μου το λέτε, να τα κάνω τι λέει. Θα πάρω ένα καφέ το μήνα. Για mm -hmm. yeah, να μην του ανοίγει, παιδιά, καταλαβαίνετε. Αυτό θα με απόδειξα. Οι άλλοι όμω yeah. ούτε καφέ δεν δίνανε, μην μου ανοίγει το στόμα τώρα, τέλο πάντων. Έλα Ελαβορεία μου. Έλα! Καλό από καλό καιρό την έφερα. Βα, ωραίο. Καλή επιτροπή παιδιά, να είμαστε καλά, να είστε καλά κι εσεί και να σα ακούμε. Χάσατε. έπρεπε να γυρίσετε δηλαδή πρώτη φορά που ήθελα να μην σε βασίζει τι διακοπέ σου και να γυρίσει από το 15 Αυγούστου. Δεν τη σεβάστηκα, 5 Σεπτεμβρίου το να γυρίσουμε. Μην μου ανοίγισε στόμα τώρα. Α, στα να πάνε άστα λαάν να σου πω κάτι δεν θα αφήνε και αυτό το μισατάκι να γιάσει. Μόνο αυτό, παιδί μου να πηγαίνει διακοπέ, μόνο αυτό! Ολωνών τον άλλο να τη γαμίζει. Τέτοιε πού συγκεκριμένο. Πάντω καλά πάει και να μα πρέπει να Δηλαδή εκπομπή, να μην σηκώνουν τηλέφωνα, έχει να πάρει συγχυτικά από όλο τον Αύγουστο. Μπορεί το να έχει τρει ώρε. η εκπομπή μέχρι τα Χριστούγεννα. Γενικώς... Έχει πει πολλά και αυτό και οι υπόλοιποι. Υλικό βγαίνει, παράπονο δεν έχω. Ναι, γράμεις, δεν θέλω Ά, να είμαστε και γνώμονε, δεν μ' αρέσει. Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι. Εντάξει, η επιτυχία φίλε στηρίζεται από του παράγοντε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλή αρχή να είμαστε καλά που δεν θα είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Και εντάξει, βάλετε παρακαλώ για την Παρασκευή, μα στην Πακογιάνα για το γιο κακό που πήγαινε, του παίρνει γάλα. Αχ, ναι, βλάκα. αυτό που λέει γάλα, βλάκα σε βαπορέ. Μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά παιδιά. Είστε μέσα! Βλάκα σε βαπορέ, ναι, ναι, ναι αυτό το βλάκα σε βαπορέ. Καταλαβαίνετε τι θα πει μια πυρηνική έκρηξη σήμερα. Εσεί ήσασταν μικρά παιδιά σε όταν βρό, έγινε ο Εγώ είχα μωρό το γιο μου.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 Και όλα όσα ψάχνει να σοφία, και δεξιά. κάτω ότι αυτό Το, το κάτω Έλα αποστόλη, Έλα! Βάλε μου λίγο ρε το κουτσούπα που λέει το πίμα ρε μ' αρέσει αυτό ρε Ποιο πολλά πείματα, αυτό με το πιτόγυρο Το σουβλάκι με πίτα, το γνωστό πιτόγυρο που πουλήσει τη βουλή που τα λέει έτσι ωραία, εξηγήσου, εξηγήσου Ποιο, ποιο πήγα θέλετε Αυτό ρε, που έλεγε εκεί, πώ το έλεγε αυτό που του Με τον Όρουελ τον ρουφιάνο Πολύ Όρουελ έπεσε σήμερα εδώ μέσα και από του δυο σα Μεγάλο ρουφιάνο τη αντίδραση Ο τύπο εκτό των άλλων Ναι, ναι, πάλε, πάλε αποστόλη, βάλε μου λίγο Το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 Έλα ρε, πια στα γραμμή, ρε φίλε. Κάτσι, κάτσι θα μου κάνει το φάι, ρε φίλε. Μαζί πάει αυτό, ναι. Λοιπόν, να σου παρέφει, Λοιπόν, θέλω μια. Μόνο και σου κάνω το βίντεο. Όχι, όχι, όχι, το βάλα. Παλιά υπήρχε ένα. Εποχέ σκάι, είχε πάρει Υπουργείο Δημοσία Τάξη για κάποτε υπήρχε μια ιστορία με να βάλουν φανάρια στα πρόβατα. Στο πρόβατα. Κάτσε και στον κόλο, ρε βάλτε την Παρασκευή σε παρακαλώ. Τι να σα πω. Ρε φίλε, επειδή κάποιο είχε πάρει και έλεγε Θυμάμαι από παλιά στο Sky. Και θυμήθηκα αυτό, ξέρω εγώ. παιδί μου και έτσι μου να το ζητήσω. Εντάξει, ο καθένα ό,τι θυμάται. Έγινε. Ευχαριστώ, Παστολακή. Καλημέρα. Διεύθυνση Τροχεία. Στο Υπουργείο, έτσι. Ναι. Ήθελα να σα κάνω μερικέ ερωτήσει σχετικά με το νέο κοκ.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 Και αφότα στον κόλο. Λέτε, το κάνεις, μωρέ. Ξέρω Λέτε, εγώ. Το ξέρω να του βάλουμε ένα φακό στον κόλο να φεγγίζει <σχε> κάτι. <σχε> Βέβαια, έχω ένα τράγω πίσω γλέντι, αλλά δεν ξέρω, δεν κάθονται κιόλα αυτά. <σχε> Η τοποθέτηση πώ γίνεται, Δηλαδή θα, θα μαγαρίσουμε όλα τα κατσίκια και θα τα κάνουμε τρελέ για να <σχε> μα βλέπουν τα αυτοκίνητα. Έλα τε. <σχε> θα βάλει ένα εκεί, εντάξει. Σε ένα τυχαίο. Ναι, μωρέ, εντάξει. Και γίνεται δουλειά, Δεν θα με γράψουν. Εγώ φοβάμαι, Με γράψουν. Εντάξει τώρα να είναι. Ό, τι θέλεις, Ρωμαϊ. Το κράτο ο πλήση ξέρει να απορώνει Δίκη του οι κλέπτε και οι θολοφόνοι. Φροντίζει, γνωρίζει και του αθωώνει. Χωστό μαχαιρώνει, χέρια θελερώνει. Το κράτο χωρίς ποτέ δεν ενώνει. Και θέλει ανθρώπου να νιώθουνε μόνοι. Σε σπίτια, κλουβιά μέσα να του κλειδώνει. Και σε μια δουλειά σταθερά να του πιώνει.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 Ήρθαν το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Ακού ακολούθησε μία πορεία πέντε χιλιόμετρων Ναι. Κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο. Ναι. Πάρε, τη πορεία του και, και πήγε προβορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Α. Σε κάθε στροφή Α. κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια Α. από το σίδερο του κρεβατιού για να μην μετάξει έξω.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 Για να κατέβω. Mm -hmm. Δεν άντεχα πλέον. Έβλεπα. Είδα το χάρο με τα μάτια μου. 65 χιλιόμετρα και τα παντούπα τ' αυτοκίνητο, ε! Όχ, oh, όχ, oh, oh, να μην... Να μην το γνω, άνθρωποι, αυτό που είπε Το κράτος κοσμό θέλει να Στο ματάν τα πιζί κι άλλα, τα πουλώνει. στη και τους καμαρώνει. Και σε Το και όλα, ως Όσο έχει σχολή και όχι Το και ως το κράτος και όλα, ως Το κράτος Τι να το Λοιπόν μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή <ΛΟΥ> Λοιπόν θα παίζει δίκες μόνο στη λίστα Και θέλω να παίζει, ε, να παίζει λίγο ο Καραμαλής που τον έχει στην Μπούκα Ο Κωστάκης ο Βούδας Θέλω να παίζει λίγο ο Άδωνης να ουρλιάζει Λίγο η Λουκά Και λίγο ο Πολάκης έτσι να βάλουμε και λίγο πολλάκι ρε παιδιά Και να παίζει αυτό το Black List της Άγγελας σου στη μαύρη λίστα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 και να φοράς τσίγκυνο, εννοούς Στο κράτος την κορυφή καρπόθηκε ο πάθος το θύμα είναι κρατούμενος και ο θητής ο φευγάτος θα κάνει τα κουμβάντα του αφ' και να αβάντα του θα σε κράτη είναι συνίσθηκο για να είναι αυτός φορτάτος και εντάξει, ανήκουμε σε άλλη τάξη και οι μπάτσοι τους έχουν μη βρέξει και μη στάξει μα όταν ξεχυλήσει το ποτήρι θα μας κάνει το κατήρι η στιγμή και η θα τους κάψει Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθαμε, καλώς ήρθαμε. Όποτε μπορεί ενδεχομένω Παρασκευή, μπορεί να βάλεις όλα αυτά τα ωραία που λέγανε οι πολιτικοί αρχηγή στη Βουλή και από πίσω μετά να βάλεις... Τον Ζαμπέτα, από την ελληνική ταινία wow, ο το τέλος, και να λέει, wow", πολύ, Καλή να <εβî <εβî> σε καλά χρόνια πολλά. Χαρούμενη Η απάντηση είναι μία. Εγώ δεν κάνω πίσω και οι Έλληνε δεν γυρνάνε πίσω. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο από τον ανένδοτο θεσμικό αγώνα για την υπεράσπιση τη δημοκρατία των δικαιωμάτων και τη του πολίτη. Προσεύχεστε κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε να μην μπει το Μέρα 25 στη βουλή Εμεί θα σα χαλάσουμε αυτέ τι προσευχέ. Να φύγετε, μήπω και έρθει η ελληνική λύση που θέλει μια τετραετία να κυβερνήσει και την Ελλάδα να βοηθήσει και του Έλληνες να αναστήσει. Ο, αυτες, Τώρα φταίω εγώ να πω: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια, Αφού το από πάνω μα κρατιέται. Πως γίνεται να μας κρατάει με δεσμά Το επόδιο ξέρουμε καλά πως ξεπερνιέται Και η ιστορία το έχει μόνο ένα συμπέρασμα Και αλέγεις θέση είτε θέλει είτε όχι Το κράτος ήταν πάντα με τους δυνατούς Και εμεί το βάρος που είναι μέσα στην Απόχη Με μια καλή και ανάποδα η βάρκα τους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 Και τέλο, αφιέρωση για την Παρασκευή το τραγούδι των κοινών θνητών το κράτος δολοφονεί και ο λαός αυτοκτονεί μαζί με τον Μπελογιάννη με το Λαμπράκι, με το φίσσα. Φτιάχτω. Στο λεφίλα το Το κόμμα μα δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλου πατριωτισμού από κανέναν. Του έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίω με τα όπλα του. Κυρίως με το του. το κράτο και όλα Μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει, και έτσι απλά το όνομα Ο ίδιο ο Παύλος υπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει: Τι κάνετε, Μένα! Το κράτος δολοφονία φέρνει τα καφεμέρα. Μιχάλε αλέξη, Παύλο Λουκμάν και τεμποδέρα.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 Είναι βάλε όλες τις δικαστικές αποφάσεις που αθόρυβα τους βάζουν και βάλε το τραγουδάκι το γερμανικό το φασιστικό, γιατί έτσι αποφασίζουν αυτή. το Έρικα. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη αδερφέ. Ένταση στο μικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τη δολοφονία του Ζάκ Οι Ζάκο δεύτερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 7 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση του περάματος. Τα σοφία που είχαν επιβληθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο στον πρώην ειδικό φρουρό για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου όταν εκείνος ήταν 15 ετών έσπασαν αυτή τη φορά από τους 4 senórkus που ψήφισαν υπέρ της αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου το